101,5 FM Στέο. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Άλλα ελληνικά έργα άμα το να χρησιμοποιήσουμε. <Τι, τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε το καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκα. Το μετάξιτο στην Ψιτάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν να φέρει τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά. Ολόκληρες πόλει. Γέλα πάνε. Γέλα σου λέω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 Αυτέ οι εξακόσε χιλιάδες οικογένειες σε κόμμα είναι! Θα μα αποζουρνάνετε εντελώς. Δεν <ΣΣΣΣ> μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του, <ΣΣΣΣ> είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> είσαι σκλάβος του. Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου. Καλή κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα oh, so Καλώς ήρθατε στο ραδιο Άρτα στους 101,5 a... Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε καμιά ώριτσα παρέα oh. Να ρίξουμε καμιά ματιά σε καμιά είδηση Τι είδηση δηλαδή Λεπίδι. Κυρίες μου και κύριοι είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς στο 2681 4060 κάντε μας καμιά ωραία παρατήρηση Πείτε μας κανένα έξυπνο Μας και γελάσει το χιλάκι μας Και το δικό σας Καμός γίνεται, κυρία μου και κυριέ μου, από τα δισεκατομμύρια τα οποία σφυρίζουν μπροστά στα μάτια σου, δεν τα βλέπεις δηλαδή, ακούς τα νούμερα και τρελαίνεσαι από τις μίζες, από τα λαδόματα από όλα αυτά τα πράγματα και η συντονισμένη καινούρια επίθεση ε, πολιτικο-δημοσιογραφικού προσωπικού Συνεχίζεται απέναντι σε πιούς τώρα Απέναντι σε εξαθλειωμένους έτσι δηλαδή, μιλάμε για εξαθλειωμένους πια Εξαθλειωμένους μιλάμε Δεκάρικο δεν υπάρχει Για την καθημερινή επιβίωση Και όμως αυτοί συνεχίζουν την επιβίωση την, την, ε, την επίθεση ε, Την οποία Την οποία επίθεση κάποια ώρα το χέρι πάτησε ένα κουμπί εδώ και 4-5 μέρε και συντονισμένα η δικαιοσύνη, η πολιτική και οι δημοσιογράφοι κάνουν στο... σε αυτό το απομινάρι του ελληνικού λαού που δεν μπορεί να πάρει ανάσα καθημερινά. Oh, Δισεκατομμύρια δηλαδή, δηλαδή δεν μπορεί να μην γελάσεις Δεν μπορεί να μην γελάσει με την είδηση ότι ε, τα πρωτοσέλιδα των πουλημένων ότι έχει λέει το 2013 η Ελλάδα 950 εκατομμύρια πλεόνασμα. Πρόσεξε. Ωραία, έχει 950 εκατομμύρια πλειώνας Μόνο οι μίζες από απ αυτά που ακούς, από την αθερίνα που πιάσανε Γιατί οι αθερίνες είναι αυτοί που πιάσανε, έτσι, δεν είναι Τώρα ο Κάντας, πως το λένε ο, ο Μιτσοκαρούμπαλος, Πως το λέει τον άλλο, εκείνον που έκανε τη λουλού, πήγε με το νοσοκομιακό Ένας τέλος, από αυτούς, αυτοτελαμόγια Ναι, και ο Κουντομινάς, αθερίνα είναι δίνει. Πιάσανε, λέει, άμα προσθέσει αυτά τα λεφτά, μιλάνε για δισεκατομμύρια. Αυτά που λένε αυτοί τώρα. Όχι αυτά τα οποία δεν έχουν βρει και ούτε πρόκειται να βρουν. Ούτε πρόκειται να βρουν. Και πανηγυρίζουν τώρα γιατί λέει το 2013 είχε 950 εκατομμύρια πλεόνασμα. Κατάλαβε. Μόνο αυτά που λένε από, στη συντονισμένη επίθεση που κάνουν ξεπερνούν τα 2-3 Μόνο αυτά που λένε. Τσάπα, εδώ τσάπα Και βγαίνει τώρα ο πως το λένε ένας από αυτούς δίνει 7 εκατομμύρια και πάει σπίτι του μια χαρά κατάλαβες μια χαρά επέστρεψε λέει 7 εκατομμύρια τέλος πάντων λέγαμε και χθες αντί αυτή να είναι κρεμασμένοι στο σύνταγμα να σαπίσουν τα κουφάρια τους και να τους δημεύσουν μέχρι και το βρακί που φοράνε λοιπόν καθόμαστε και παρακολουθούμε όλη αυτή τη συντονισμένη επίθεση από δικαιοσύνη να το τονίζουμε έτσι γιατί τώρα ξαφνικά ξύπνησε δικαιοσύνη, δημοσιογραφία και το πολιτικό προσωπικό ε, αυτής της χώρας κυρία μου και κυρία μου Και σου κάνει εντύπωση, εντύπωση. Απ' αυτού όλους εσύ που ξέρεις από αυτούς όλους Ένα πιάσαν πολιτικούς, πιάσαν ε, γραμματής και ε, κιάσαν πιάσαν ε, υπαλλήλους Κανένας δημοσιογράφος δεν τα πήρε κι άσαν κανέναν δημοσιογράφο Παρόλα αυτά Ενώ κατά περιόδους πετάνε Δίνουν κάτι αθερινούλες Πήρε λέει 400 εκατομμύρια 400 Πες το δάνειο Ο ένας δημοσιογράφος Μεγάλο δημοσιογράφος απ το REST. 400 εκατομμύρια δανικά και γύριστη Όχι 400.000, εκατομμύρια 400 ευρώ Ο άλλος Πήρε, ξέρω εγώ, χαριστικά Με ένα ευρώ το χρόνο του Πούλησαν, ε, ξέρω εγώ, 200 στρέμματα Διάφορα τέτοια βγαίνουν, ψηλά Αλλά ακόμη δεν είδαμε κανένα δημοσιογράφο Να τον ε, Να τον ε, Ορίσετε παρακαλώ Καλημέρα Αυτό να το πω δηλαδή Να το τονίσω να, δηλαδή τι μου λε τώρα ότι τα πήραμε κι εμεί <laughs> <laughs> Τα πήραμε ρε Ξυπνάτε ρε Έλα το ναι. μεγάλε να το μεταφέρω στον κόσμο <laughs> <laughs> ναι. Η Λευκή Ναι, ναι. Στους αγιές, στους αγιές Ποια <laughs> παιχνείτε <laughs> Λοιπόν περιμένει εδώ λέει ο φίλος Τη Λευκή Εβδομάδα Να πάει διακοπές με τα παιδιά του Τη Λευκή Εβδομάδα Ναι αυτή που ζητάνε ξενοδόχημο όλα τα λέγαμε χθες Θα έχουμε Λευκή Εβδομάδα Τη Μαύρη Εβδομάδα που περνάει ο, ο ελληνικός Λαός, έστω η μερίδα του ελληνικού λαού Γι' αυτή δεν αναφέρεται κανένας Εντωμεταξύ, εντωμεταξύ Κοίτα να δεις πλάκα τώρα, ορίστε παρακαλώ Έλα, καλημέρα, ρίχτα Καλά Ναι Ναι Ποιο, ποιο, πέσω Ναι Α, λες για την Χρυσή Αυγή Ναι ρε παιδί μου Τώρα να σου πω κάτι πρέπει να είσαι χαμένος ά ήθελα, έτσι κύριε Έλα, εντάξει One more time. Ναι Ναι Ναι <laughs> Μ' αρέσει Μ' αρέσει Ωραία Ωραία Με φτιάξατε Με φτιάξατε Ευχαριστώ Με φτιάξατε Μπράβο ρε Μπράβο ρε Άκου τώρα να σου πω κάτι Τώρα κοίταξε όποιο δεν βλέπει Ότι αυτό το πανηγύρι Με τη χρυσή αυγή Είναι πανηγύρι τώρα Εντάξει Πρέπει να είναι Πολύ δημοκράτης Πολύ δημοκράτης Από κοινούς του δημοκράτες Δηλαδή Που αν δεν συμφωνείς μαζί τους Σε βάζουν στο φούρνο Τόσο δημοκράτης δηλαδή Πανηγύριε ρε, παιδιά γίνεται Ξεπατώθηκα στο γέλιο Μου στείλε ένα mail ένας φίλος Μου λέει έκτακτο Μου γράψε δε, Τη η είδηση Τι διαβάζω παρακάτω καταργούνται λέει Καταργούνται οι δυο πρώτες ώρες Στα σχολεία Δεν θα κάνουν μάθημα Τα παιδιά για τις δυο πρώτες ώρες ε, Λέω ρε παιδί μου τι διάολο, ξέρεις αμέσως το χαψα, Διότι όλα ε, συμβαίνουν Σε αυτή τη Και παρακάτω μου γράφε το ωραίο Μετά από αίτηση ε, Επαγγελματιών που έχουν καφετερίες και τέτοια Για να αυξηθεί η δουλειά τους Ζητάνε να καταργηθούν Δύο πρώτες ώρες Στα σχολεία Ναι κυρία μου και κυρία μου ευτυχώς Που ακόμη ε, Κάποιοι άνθρωποι ε, Κρατάνε Έστω αυτό το πικρό χιούμορ για να τη βγάζουμε καθημερινά, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι που λες Ελληνάρα μου, αν προσθέσεις αυτά που έπιασαν με τις αφαιρίνες, εντάξει, ξεπερνάνε δις και βάλε, ένα, δύο δις, και σου μιλάνε, πανηγυρίζοντας τα παπαγαλόνια τους, για 950 εκατομμύρια πλεονάσμα, 900 εκατομμύρια ε, ευρώ, ε, 950 μάλλον, εκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα, και έχουμε τώρα και λέμε, εντάξει, ότι... Από ό,τι διαπιστώνεται, α πούμε, πέφτουν όλες οι κάμερες πάνω στους αστέρες του Hollywood στην Ελλάδα, στον Κοντομινά, στον ένα, στον άλλον. Τι θα τους κάνουμε, Τι θα του κάνουμε, Βάλανε λέει στον Κοντομινά 5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, πώς το λένε εκεί πέρα, ε, για να, το, να, να μην, Γιατί Αγγελέας ο εισαγγελέα με, με τον άλλον, Οχ, κόμπλαρα, ναι και του βάλουν 5 εκατομμύρια εγγύηση ξέρω όπως όλο τι λένε τι 5 γιατί 5 εκατομμύρια τι είναι όταν ο, το, ο λογαριασμός της πιστοτικής του κάρτας ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο τι είναι 5 εκατομμύρια για τον κοντομινά για μία από τις μεγαλοαθερίνες του συστήματος τίποτα δεν είναι τίποτα δεν είναι επαναλαμβάνω ότι όλοι αυτοί τους οποίους πετάνε αυτή τη στιγμή για λαϊκή κατανάλωση είναι αθερίν αθερίνες τα μεγάλα τα ψάρια δεν πρόκειται ποτέ χρειάζονται και για την αυριανή κατάσταση έτσι λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου το πρόβλημα του Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι ένα τι θα κάνουν με τον κοντομινά διότι όταν θα σε, θα, θα σε δικάζουν εσένα για το χιλιάρικο ή πεντοχίλιαρο που χρωστάς διότι δεν έχεις να το πληρώσεις δεν έχεις ρε, αδερφέ μου να το πληρώσεις δεν έχεις πηγή εισοδήματος πως αλλιώς να το πούμε δεν θα έρθει ο δημοσιογράφος με την κάμερα για να σε... σε φωτογραφήσει και να σε κάνει πρώτο πλάνο στην τηλεοπτική δημοκρατία. <Τι>, τι να πρωτοαλλάξει αδερφέ μου. Είναι μηριάδες. Ποιος να πατήσει ένα κουμπί να αλλάξει αυτό το σύστημα. Των μουμουέδιων. Ας πάρουμε από εκεί τι να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Ακόμα και το, το, το, το τελευταίο ξεφτυλισμένο που κρατάει ένα μαρκουτσάκι στο χέρι του άμα του χώσεις ένα πεντά ευρώ κάνει κολοτούμπε και λέει ό,τι θέλει δεν μιλάμε για τους παραπάνω τώρα έτσι τι να αλλάξεις τη δικαιοσύνη να αλλάξεις να τι δικαιοσύνη να τι φάνηκε αυτές τις μέρες τώρα λέει ο σαν οι φάκελοι τόσο καιρό ήταν κρέμονταν ε, ε, οι μπανάνες σαν τις μπανάνες άγριοι φάκελοι και δεν, τις, δεν τους άνοιγαν Τόσα χρόνια σφυρίζαν γύρω μας αυτά Τόσα χρόνια δεν ακούμπαγε τίποτα και κανέναν Και κάποιο αόρατο χέρι του είπε παιδιά προχωράτε Και προχωράνε με τις αθερίνες βέβαια Γιατί οι διαδρομές του χρήματος είναι δύσκολες Και άλλες τέτοιες αρλούμπες Και άλλες τέτοιες αρλούμπες Την ώρα που συνεχίζει να πεθαίνει ο κόσμος Και δεν μιλάμε μόνο για τι αυτοκτονίες Δεν μιλάμε μόνο για τις αυτοκτονίες Μιλάμε για το, Για την αντιμετώπιση των ασθενών μας Μιλάμε για την ε, Ξαφλίωση που ζουν οι οικογένειες Που δεν έχουν καμία πηγή εισοδήματο Και από άλλες ε, αιτίες Άνθρωποι περνάνε εξαφλοιωμένα Κάθε μέρα Αυτή την ώρα την ίδια λοιπόν Την ίδια ώρα Μπουκώνει η κοινωνία Από τις ενέργειες της δικαιοσύνης Από την προβολή την οποία κάνουν Τα πολυμένα τομάρια Της δημοσιοκαφρίας Κατάλαβες Και από, το, από τα οράματα Τα καινούρια Τα οποία ρίχνουν Ρίχνουν βολή Καταρρυπάς Οι άνοι Οι άκαπνοι Και τα εργαλεία του συστήματος Μπούκωσε καθημερινά μπούκωσε η ιστορία Βούλωσε το σιφόνι που λέμε Δεν πάει άλλο Μέχρι και ο προϊστάμενος τους δω Αναφέρομαι σε αυτό που σου είπα πριν Ότι για τα 950 εκατομμύρια Πανηγυρίζουν πλεόνασμα Του 2013 Βγήκε ο προϊστάμενος τους δω εχθές Και μίλησε για 54 δις, δις Ευρώ που έβγαλαν Στο εξωτερικό οι Έλληνες Από το 2008 μέχρι το 2011 Με 54.000 εμβάσματα Δηλαδή τα είπε με, με νούμερα Και αποδείξεις Και αργότερα του τραβήξαν τα αυτοί και του λένε τι λες ρε παπάρα και έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι 54 τα δεις αλλά εκ παραδρομής λέει ακούστηκε το 54 δεν είναι αυτό το νούμερο, πόσο είναι το νούμερο Πείτε μας το νούμερο, το νούμερο δεν είναι αυτό μόνο Διότι ο προϊστάμενος έπιασε 54.000 εμβάσματα. εμβάσματα, τα εμβάσματα είναι πολύ περισσότερα Το χρήμα ήταν πολύ περισσότερο, τι να προσθέσεις τι να προσθέσει, δεν ήταν μόνο τα εξοπλιστικά κυρία μου και κυρία μου και οι μίζε, ήταν αυτό ο πακτολό χρημάτων με τα πακέτα, τα οποία οι πασοκοροτερίε τα μοίραζαν εδώ πέρα μεταξύ του για να κάνουν σεμινάρια, για να κάνουν επιδοτούμενα έργα, για να κάνουν ξενώνε, για να κάνουν επιδοτούμενες επιχειρήσει, λέει, με 80%. Πιάσε λοιπόν αυτέ τι ομάδε κάτι λογιστακίων, οι οποίε το παίζαν σύμβουλοι και ανελαμβάναν τις μελέτες θα πάρω κι εγώ τόσα πάρε κι εσύ τόσα είναι, δεν ξε, από πού να το πιάσεις είναι πολλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά τα λεφτά okay. τόσα που δεν τα βάζει ο νους κανενός μας okay. και επανερχόμενοι λοιπόν στα 54 δίστου του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ okay. αυτό που μένει από τις πρώτες δηλώσει είναι ότι ο άγνωστος αριθμός χρημάτων που βγήκαν στο εξωτερικό Άγνωστος Τεράστιος αριθμός χρημάτων Κατάλαβες Τα ονόματα το, Αυτών των κλεφτών Διότι τώρα ε, στα 20 δις Δεν είναι τα λεφτά που στείλεις στο παιδί σου Που σπούδαζε ξέρω εγώ, στην Αγγλία Στη Ρουμανία Δεν είναι δεν, δεν αυτό το έμβασμα πιάνεται, Πιάνονται αυτά τα λεφτά Τα οποία στέλνουν ε, Πακέτα Πακέτα Βλέπεις ότι πριν 6-7 είχαν πιάσει μέχρι και οι παλιλάκια του Ίκα στην Καλλιθέα που τα είχαν σε κούτες, σε κούτες από γάλα τα νουνού, τα είχαν στο γκαράζ τα λεφτά 20 εκατομμύρια ευρώ και τέτοια. Πριν τα βάλουν στις κούτες τα στέλναν έξω, κατάλαβες, τα στέλναν έξω. Τι πανηγυρίζετε για τα 950 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Τι μας έχετε μπουκώσει με τις αθερίνες που μας πετάτε καθημερινά στις τηλεοράσεις. Τι ακριβώς ελληνική δικαιοσύνη μου δεν βλέπεις γύρω σου Αυτό το επειδή δεν είμαι θα νομική Αυτό το αυτεπάγγελτα; Πως το λένε οι νομικοί Για ποιες περιπτώσεις ισχύει τελικά Για αυτόν ο οποίος βρίζει κάποιον άλλον στο δρόμο και τον φων... Για ένα ατύχημα Βλέπεις, βλέπεις δίπλα σου να συμβαίνουν Και σε κοινωνίες μικρέ ή μεγάλες Τέρατα και σημεία δεν ισχύει το αυτεπάγγελτο Πως το λέτε εσείς οι αυτό Δεν ισχύει Πρέπει να οριμάσουν και οι φάκελοι. Μέχρι να οριμάσουν αυτοί οι φάκελοι θα αφ αφανιστεί Το είδος Το οποίο κατοικοδρεύει εδώ πέρα και αποκαλείται Έλληνας Θα αφανιστεί εντελώς γύρισαν λέει τρία πρόσωπα αυτά τα γνωστά χρήματα στο δημόσιο από τις κλιματικές ενέργειες και μπήκαν στο λογαριασμό του δημοσίου 17 εκατομμύρια ε, ευρώ πιεστήκαμε και βάρκα γέρνει δεξιά τι 17 εκατομμύρια ευρώ τι ακριβώς 17 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν 17 εκατομμύρια ευρώ από κλιματικές πράξεις δηλαδή για τα, για τα ονόματα που μας λένε τσιμπήσαν με συγχωρείτε έναν από το λογαριασμό του Κάντα Καντά πως τον λένε με 14-15 εκατομμύρια δολάρια στη Σιγκαπούρ και επέστρεψε τα 7 στο κράτος δεν καταλαβαίνω τα άλλα δηλαδή τι ήταν από τον τίμιο ιδρώτα του από το μισθό που έπαιρνε ο άνθρωπος ή από τις υπερορίες που έκανε στο Υπουργείο ε, από τι ακριβώς ήτανε τα άλλα και επέστρεψε 7 και τα άλλα τα στους λογαριασμούς του τι ακριβώς ήταν τα άλλα λεφτά Μουσική Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ρεν για να μας ακούνε και να μας παίζουν πρωτοσέλιδα ε, Διότι όταν ε, τσαμπουνάγαμε εδώ διάφορα τόσο για την υπόθεση του Φιλιππίδη την οποία τώρα ορίονται και τα βγάζουν, τώρα τα βγάζουν αναλυτικά. Άμα ψάξω να βρω το, το αρχείο των εκπομπών πριν 2-3 χρόνια για το ακριβώ πώ έγινε η ιστορία στημένη από το, το μύστερνο όργανο Φιλιππίδη που το βάλαμε μπροστά, δεν μα έδωσε σημασία κανένα. Όπω δεν μα έδωσε σημασία κανένα όταν λέγαμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη για αυτό το φασιστικό. Ναζιστικό μόρφωμα που λέγεται Ηνωμένη Ευρώπη Τώρα λοιπόν που το πω όλοι Ρεν Ότι η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο Για να σωθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και τράπεζες Το παίζουνε μέχρι και στο τελευταίο κουτούκι Μαζικής εξαφλίωσης Ενημέρωσης Πες τον όπως θες Κατάλαβες Όταν λέγαμε ότι η Μέρκελ και η παρέα της Αγοράζει χρόνο Κερδίζει χρόνο με όλη αυτή την ιστορία Εκτός από τα, δισεκατομμύρια τα οποία Θέλουν να αρμέξουν τον ελληνικό λαό με την βοήθεια μυτσοταίρων όλων αυτών. όλων αυτών των αθυρμάτων, τον αέρα τα λέγαμε, στον αέρα πήγαιναν. Τώρα λοιπόν που τα λένε, τα λέει ο Όλυ Ρεν, είναι πρωτοσέλιδα. Αλλά ωραία, τα λέει ο Όλυ Ρεν. Και τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, έγινε κάτι, είδε να αντιδρά κανένα από του κομματοψηφοφόρου, ψηφοκουβαλιτές οι οποίοι παλαμάκιζαν με τα μανίας τους παπαντρέιδες, τους καραμανλίδες και όλους τους άλλους οι οποίοι συμμετείχαν στο να στο πεγνίδι αυτό ε, του τζάπα, μπήκε, η... Η τζάπα ε, μπήκε στο μνημόνιο με στόχο να σωθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες είδες να αντιδρά κανένας όχι αδερφέ μου το κόμμα να είναι καλά. Μη και μα κρυώσει ο μπαρμπαφότο ο κουρέλα μα και τι να τον κάνουμε από εκεί και πέρα. <Τι <Τι She makes me γαργαλάει, now γαργαλάει. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Δεν άνοιξε μύτη Από την εποχή που ε, Όπως πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Ο Σιμίτης υποτίμησε Ξεφτύλισε τη δραχμή Δίνοντας, ε, συμφωνώντας το 342 το έναντι του ευρώ κόμμα τόσο Τι μύτη να ανοίξει Όλοι στο πίσω μέρο του κεφαλιού έχουν αυτό που έχουν και σήμερα. Ότι εντάξει Μόρι θα περάσει και ξανά είμαστε στα γάλατα, στα μέλια και στα γλυκά κρασιά. Αμδε. Αμδε. Δεν γίνεται μεγάλε, δεν γίνεται με τίποτα. Δεν υπάρχει κουμπί να το πατήσει να αλλάξει. Όλη αυτή η νοοτροπία. Ah. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μπορεί να διαφωνεί κάθετα με αυτά τα οποία Λέμε καθημερινά από αυτό εδώ το μικρόφωνο yeah. Κάθετα οριζόντια, διαγώνια, καλά κάνεις και διαφωνείς yeah. Αλλά με αυτή την οτροπία που διαφωνείς oh. Συνεχίζονται τα ίδια πράγματα yeah. Συνεχίζουν οι κατακτητές Όποιο όνομα και όποια σημαία για να έχουν yeah. Να συνεργάζονται με τους εντόπιους δουλοπρεπείς oh. Για να σφαγιάζουν Δεν υπάρχει άλλη λέξη Μερίδα του ελληνικού λαού και ο Σονούπο επιμένουμε Έρχεται και η σειρά των βολεμένων Έρχεται και η σειρά των βολεμένων Σιγά μεγάλε εμείς με 1500 και 2000 και 3000 ευρώ μισθό Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει Γιατί Πες μας ένα λόγο που θα σ' αφήσει Να, το, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα Ένα λόγο να μας πεις και μέσα σε όλα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε Ότι την ώρα που πλασάρουν οι ιστορίες, λιάπι αυτοί από πίσω δουλεύουν Δουλεύουν εκτελώντας τις εντολές των αφεντικών τους Και κάνοντας νόμους Κάνοντας νόμους Αντισυνταγματικούς βέβαια αλλά νόμους Για να σου διαλύουν τη ζωή καθημερινά Να σου στερούν και το τελευταίο ίχνος ελευθερίας Λοιπόν θα δώσει λέει κοινή μάχη τώρα, δώσε λίγη σημασία σε παρακαλώ Θα δώσει κοινή μάχη κατά του εξτρεμισμού από που και αν προέρχεται η Ενωμένη Ευρώπη Προσέξτε η Ενωμένη Ευρώπη θα δώσει μάχη κατά του εξτρεμισμού Ανάμεσα στα όσα αναφέρει η έκθεση ως παράδειγμα εξτρεμισμού Συμπεριλαμβάνει τη δολοφονία φύσα από τη Χρυσή Αυγή και ζητά αυστηρότελο έλεγχο σε γραπτά του διαδικτύου που είναι ύποπτα εξτρεμιστικών απόψεων εναντίον της ειρήνης στην ΕΕ. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις? Δηλαδή με λίγα λόγια σαν να μου λέει εμένα σταμάτα να γράφεις ή άλλαξε, ε, άλλαξε βιολί. Γράψε πόσο καλοί είμαστε. Εμένα, γιατί κάποιοι από εσά ίσως έχετε διαβάσει τα άρθρα μου στον τοίχο στο μπλοκάκι της εκπομπής Όπου εκεί πέρα Κατά την προσωπική άποψη Τους ονομάζω Μπορείστε παρακαλώ Έλα ρίγμα τι κάνεις δεν έχει Καλά Τώρα να πούμε Πάει το τσιγάρο Πάω για ροκόφιλο να Βέβαια Μαζέψω ροκόφυλλο το, το Καλά εσύ. Είσαι ετοιμός. Εντάξει, ετοιμάς. Σουρχομαι. Έλα. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. τσιγάρα, Μαρ' Πάει και το του Πάει Φτάκιν όλα. Στα πήραν όλα για τσιγαράκι όλα. Λοιπόν, είναι λοιπόν σαν να μου λέει εμένα ή άλλαξε βιολί. Ή γράψε πόσο καλά παιδιά είμαστε. Να αλλάξω τι, γιατί στα δικά μου τα άρθρα τουλάχιστον, όποιος τα διαβάζει τη, τη δική μου άποψη λέω για το πόσο φασίστες είναι αυτοί πόσο ναζιστική είναι η Ευρώπη ΕΕ, πόσο υποτακτική είναι εδώ οι εντόποι και με τη δική μου γκλάβα τι ακριβώς κάνουν Αυτά βέβαια δεν συμφωνούν με την ειρήνη στην ΕΕ κατάλαβες, των λαών, όπως θα μας έλεγε και ο, ο φίλος μας ο Αλέξης Τι έγινε ο Αλέξης τελευταίες μέρες ρε παιδιά έχει χαθεί, δεν πέταξε κανένα ωραίο να. Καλά για το κοτσούμπα δεν συζητάμε Αυτό κάπου είναι τώρα Μάλλον μελετάει το, Κάτι μελετάει τώρα Τέλος, Πάνε αυτά Λοιπόν αυτά τα ωραία κοινή μάχη Κατά του εξτρεμισμού Θα δώσει η Η ναζιστική Τώρα λέγοντας ναζιστική Το έχουμε πει επανελειμμένως Δεν ξέρουμε τι ακριβώς καθεστώσει είναι αυτό το στην Ευρώπη που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή η Μέρκελ και η παρέα τη. αλλά ε, είναι, είναι, είναι είναι ναζιστικό το μόρφωμα το οποίο, έχ, το οποίο έχουν διαμορφώσει στην Ευρώπη οπότε λοιπόν ετοιμαστείτε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορεί να γράφετε διάφορα ε, ή να ανεβάζετε καμία σκοπτική φωτογραφία στο ίντερνετ Λοιπόν, ετοιμαστείτε η... η επίτροπος λοιπόν εσωτερικών υποθάσεων yeah. ορίστε Παρακαλώ <coughs> ναι. Παρακαλώ Δεν υπάρχει καμία διαφορά αυτή τη στιγμή Της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης Από τον εθνικό σοσιαλισμό του Χίτλερ ε, Με απαρχή αυτό που είπες φίλε μου Ότι κατα... καταργούν την διαφορετικότητα των εθνών Για να ζήσουμε σε ένα... Καινούριο χιλιόχρονο τέταρτο Ράιχ που θα λέγεται Ηνωμένη Ευρώπη αλλά εδώ μας τα καθαρά η Σεσίλια Μάλστρομ Ε η Σεσίλια Μάλστρομ βλέπετε. απειλούν λέει και απαιτούν νέους μηχανισμούς καλή η, η, η, μας τα έπε, είναι η επίτροπος τι είναι αυτή η καριολίτσα εδώ ναι. είναι ε, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και ε, μα τα είπε ξεκάθαρα λοιπόν είναι Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Κάτσε, μπε στο καβούκι σου, Μπε στο καβούκι σου, μη μιλάς. Ό,τι λέμε εμείς ισχύει, εμείς που λεγόμαστε Ενωμένη Ευρώπη. Αλλιώς, σε ετοιμάζουμε, σε ετοιμάζουμε. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους εντόπιους σκιαχτήρες, τύπου Στουρνάρα, τύπου Θεοχάρη, μην ξεχνάμε αυτό το μπουμπούκι, έχουμε και τη Σεσίλια, γεια σου Σεσίλια. Αχ, Σίλια δεν έρχεσαι να με έξω σε κανένα δρόμο, σε κανένα δωμάτιο, οτιδήποτε. Έλα, ρε κορίτσι, μου, να με Δεν Βέβαια, θα προτιμούσα να με ο Θεοχάρης και πολύ περισσότερο ο Ζανιάς, για να μην σας μιλήσω για το Στουρνάρα, αλλά και η Σεσίλια, εντάξει. Να με τρομάξει, να, να πάθω μια, ε, μια τρομοκρατία, ρε. Μάλιστα, κοινή μάχη κατά του εξτρεμισμού, Ελινάρα. Από που κι αν προέρχεται με έμφαση στα γραπτά του διαδικτύου. Μουσική Λέγαμε προχθές ότι 15 εκατομμύρια ε, Γερμανοί συνοστίζονται στις ουρές για να τους ταΐσει στα συσίτια το ψυχοπονιάρικο γερμανικό κράτος. Σήμερα η είδηση μας λέει ότι το έχει το γερμανικό κράτος το μεγαλύτερο εξαγωγικό πλεονάσμα παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή ξεπερνώντας ακόμη και την Κίνα με 260 δις μόνο για το 2013. Μουσική Μουσική Μουσική Βέβαια η Ευρώπη, ΕΕ, με συγχωρείτε, λέει ότι μπορεί, πρέπει να έχεις ε, εξαγωνικό πλεόνασμα 6%. Τα αλλιώς είναι παράνομο το λέει η ΕΕ όχι απλά με τα 260 σε ξεπερνάει το 6% η Γερμανία το, το ξεπερνάει κατά πολύ μήπως η ΕΕ θα τρίξει τα δόντια στους Γερμανούς Μήπως ρε παιδί μου λέμε τώρα θα τρίξει τα δόντια στους Γερμανούς ή Ενωμένη Ευρώπη Δηλαδή θα βγει αυτή τη στιγμή ο Έλλην συνεταίρος και σύμμαχος Που είναι και πρόεδρας της Ευρώπης ή ο Ρουμάνος ή ο Πολωνός ή ο Γάλλος ή ο Πορτογάλος ή ο Παπαγάλος Και θα τους κάνουνε ντάτσι ντάτσι τους Γερμανούς Γι' αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται Λες εσύ να βγει κανένας Λες Ευρώπη των λαών Ευρώπη των λαών Μας λέει Παρακαλώ Μας λέει η Financial Times Η Financial Times Μας λένε Η Financial Times Ότι το βιωτικό επίπεδο όλης της Ευρωζώνης Παρά τα όσα αισιόδοξα λένε Οι Πρωθυπουργοί των κρατών μελών θα είναι ανάλογα του βιωτικού επίπεδου του 1960. Θα είναι χειρότερο από το βιωτικό επίπεδο του 1960. Διότι επανερχόμεθα σε αυτό που λέγαμε δυο χρόνια πριν ότι κερδίζει χρόνο η λεγόμενη Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή και ειδικά η Γερμανία και την ονομάζαμε τότε έναν γίγαντα με γυάλινα πόδια. Αναφέροντας ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, να ζήσει Εάν δεν ξεζουμίσει λαούς ειδικά του νότου της Ευρώπης Δεν γίνεται να ζήσεις μόνο με Mercedes και καγιέν Παράγοντας μόνο Mercedes και καγιέν Διότι δεν μπορεί να παράξει τίποτα άλλο Ακόμα και τα γουρούνια της η Πολωνία τα παράγει Έτσι λοιπόν όχι απλά κερδίζουν χρόνο Και όχι απλά η κατάσταση θα είναι χειρότερη από το βιωτικό επίπεδο δεν δηλαδή, από το 1960 Διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά Ελληνάρα Το 1960 Στην Ελλάδα Αλλά ακόμα και στην Ευρώπη Οι λαοί Δεν είχαν αστικοποιηθεί Όπως είναι αστικοποιημένοι σήμερα Δεν είχαν μαζοχθεί Στα Μαντριά Τα Μεγάλα Για να κάνουν μεγαλού πολύ ακόμα και την Άρτα Με πιάσες, έτσι Ζούσαν εκτός των αστικών κέντρων οι περισσότεροι Που αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι υπήρχε και ένα καλαμπόκι Υπήρχε και ένα πεπόνι, υπήρχε και ένα αγκούρι, Άσχετα αν το χρησιμοποίησε η Μέρκελ μετά για άλλους σκοπούς Και μπορούσε τουλάχιστον να τραφεί Σήμερα πως θα έχουμε το ίδιο βιωτικό επίπεδο με το 60% στο διαμέρισμα θα το βάλει το αγούρι Ο Μίτσος Ο οποίος ήθελε να πίνει το καφεδάκι του δίπλα Από τον Στη μήκονο Και πήγες να ζήσεις στην Αθήνα Πού ακριβώς θα το καλλιέργει το αγγούρι Ορίστε Έφανε Καλά εσύ <Καλές> Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, που λε, λινάρα μου, Πως θα είναι το, το ίδιο βιωτικό επίπεδο με το 60. Θα είναι χειρότερο και θα είναι πολύ χειρότερο. Διότι δεν είναι μόνο η παραγωγή. Ορίστε παρακαλώ. Ναι αγαπητέ μου έχουν κάνει ντου. Ε, ε, εκείνο, που, εκείνο που με βασανίζει εμένα είναι τι το, γιατί πρέπει να φαίνονται δημοκράτε και να, να έχουν κάνει ντου να μαζέψουν στις διότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο Σαμαρά με τον Ευρωπαϊκό Μαλάκα εκεί που κάπου είναι στην Ευρώπη και λέει οι, Έλλην, οι Ευρωπαίοι πολίτες λέει στις εκλογές μεθαύριο δεν πρέπει να ψηφίσουν λέει με την πίκρα της κρίσης αλλά με την ελπίδα που έρχεται. Ρε παπάρα με συγχωρείς ε, για το κακή χρήση της ελληνικής γλώσσα. Πλάκα μας κάνεις, για ποια ελπίδα μας μιλάς ακόμη Αλλά εκείνο το οποίο με βασανίζει εμένα Εμένα προσωπικά Δεν είναι οι παπαριές Τις οποίες λένε οι άνοι, η υποτακτικοί δουλοπρεπείς Τα ανθρωπάκια αυτά Εκείνο που με βασανίζει είναι Γιατί πρέπει να έχουν ακόμα το μανδύα Της δημοκρατίας Το φερετζέ Και να ψηφίζουν λέει Και να κάνουν Αφού Δικτατορικά, τι αδικτατορικά, φασιστικά, ναζιστικά αποφασίζουν και διατάσσουν για όλα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη παντού. Γιατί χρειάζεται αυτό ο μανδύας. Γιατί θα τους κάνουν τάτσι τάτσι ποιοι. Οι Αμερικάνοι, έλα μου γαργάλαμε. Οι Ασιάτες, έλα ξαναγαργάλαμε δύο-τρεις φορές. Οι Αφρικάνοι, το παίρνω έτσι με, με υπήρους το, να το χορέψουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει ακόμη να χρησιμοποιούν το φερετζέ της δημοκρατίας και να σε καλούν να ψηφίσεις Γιατί, για να έχεις τις ίδιες ενοχές με αυτούς Αυτοί δεν έχουν ενοχές παλικάρι μου Γιατί, για να έχεις την ξερδέσεις ότι συμμετέχεις στο σφάξιμό σου Και ποιο λόγο αυτό, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω Ακόμα άμα, άμα κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί θέλουν σόνι και καλά να χρησιμοποιούν το φερετζέ της δημοκρατίας που λέγεται ψήφος Και καλούνε και λένε όλες και κάνουν αυτές όλες τις παπαριές πολύ θα το ευχαριστιόμουν βέβαια θα μου πεις ότι η δημοκρατία είναι μια καλή επιχείρηση και κινείται και έχει χοντροκονόμη με όλες αυτές τις ιστορίες διότι πως θα κινούνταν όλες, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της κονόμας αν ε, είχαν ένα ε, καθεστώς του αποφασίζουμε και διατάσσουμε Τι να σου πω μεγάλε, τα έχω παίξει κι εγώ να δούμε πως τα έχεις παίξει κι εσύ Αν μπορείς πάντως απάντησέ μου Λοιπόν Ισάγουμε λέει για τα μπουζούκια Δεν έχουμε γαρίφαλα, Δεν έχουμε γαρύφαλα για να πετάμε στα μπουζούκια Στην Πάολα και στους άλλους Φορείς του πολιτισμού Στην Ελλάδα Και μπορεί να μην το πιστεύεις μεγάλε Κάνουμε εισαγωγή Για τα γαρίφαλα που θέλουμε για τα μπουζούκια Και για τις κηδίες από την Τουρκία Κάθε εβδομάδα 500.000 γαρύφαλα Κάνουμε εισαγωγή Από τον εύρο. Για να τα διαθέσουμε στα μπουζούκια και στις κυδί μάλιστα. Έχουμε ανάπτυξη, παιδί μου ούτε γάρι δεν μπορούμε να να καλλιεργήσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλλον δεν τα ξέρουν για τις σιλίες και τα μπουζούκια τα Πού είναι αυτή η Ελλάδα λες φίλε η οποία χρησιμοποιεί μπουζούκια γαρίφαλα στα μπουζούκια. Εκεί είναι στην παρουσιάζουν κάθε μέρα. Ορίστε παρακαλώ. Έλα. Ναι αυτό Ναι, δεν έχει σημασία από πού τα φέρνουν, σημασία και από πού τα φέρνουν. Κατάλαβες. Δεν είναι να πεις ότι τα καλλιεργούσες εσύ και ζούσες εσύ και ο έμπορας τα φέρνουν από την Ουρκία. Α, ah, μπράβο, κατάλαβες. Ναι, yeah. έτσι, σωστά. Mm -hmm. Έγινε, έγινε. έγινε. Για να δω θα ζήσω για να το δω από το πράγμα. Έγινε. Έγινε. Για να δούμε. Έλα. Και Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου. <coughs> τώρα κοιτά να δεις. Δεν έχει σημασία αν... Τι είπαμε. Τα φέρνουν από την Τουρκία τα γαρίφαλα. Τα φέρνουν από την Τουρκία. Τέλος. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε ούτε γαρύφαλο. Εσυγά τώρα ρε παιδί μου να καλλιεργήσω γαρύφαλο. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θα αλλάξουν το φορολογικό σύστημα μεγάλε Λοιπόν, για να έχουν περισσότερα να δίνουν στα γαρύφαλα τα τουρκικά Με το που θα καταθέτουμε τη φορολογική δήλωση Θα μας λένε αμέσως τη χρωστά με επιτόπου Και θα πρέπει ή να πληρώσουμε εφάπαξ το ποσό Ή εκείνη τη στιγμή να μας καθορίσουν τις δόσεις για την αποπληρωμή τους. Αυτά είναι ρε. ρε Όλα γίνονται αυτόματα ρε Τα πάντα γίνονται αυτόματα Τα πάντα γίνονται αυτόματα με, την, με το σκεπτικό να μαζέψουν λεφτά ε, ότας άχρηστη άχρηστη έτσι διότι έχουμε πει έχουμε ξαναπεί έχουμε πουρα, κουραστεί να το λέμε στο μυαλό τους στο ανύπαρκτο θα μου πεις που να το βρουν το μυαλό δεν υπάρχει η έννοια δουλειά αυτοί ψηφίζοντας νόμους και βάζοντας τα εκτελεστικά του όργανα να, την, να τους υλοποιούν νομίζουν ότι είναι δουλειά παρακαλώ Καλό το παλικάρι Τι κάνεις ρε φίλε Πέραμε Τι πίσω Θα μείνουμε με τη διαπαιδαγώγηση στο χέρι Έτσι Να σε καλά Να σε καλά να σε καλά, δεν μου τρώ κανένα χρόνο. Δεν μου τρώ κανένα χρόνο. Να σε καλά κι εσύ. Οπότε λοιπόν πηγαίνοντα στη δήλωση ή εκείνη τη στιγμή τάξη actress 13, 12, και 11 θα σου λέει ο εφοριακό. Μεγάλη ντάγκα θα δώσει τον παρά τώρα ή θα τον κόψουμε γωνία μπακλαβά. Και εσύ τον σκαρ. Λοιπόν θα λε μάλιστα. Στο μυαλό του βέβαια όπω έχουμε πει η λέξη δουλειά δεν υπάρχει. Η έννοια εργασία. Νομίζουν. Ότι η εργασία είναι να φτιάχνουν νόμους κατοχικούς, να φτιάχνουν κατοχικούς νόμους, να τους δίνουν στα μίσταρνα όργανα, τα κατοχικά όργανα, τα γερμανοτσολιαδάκια τους, να τους εκτελούν και να πηγαίνει σε στην ουρά ως μαλάκας και να σου λένε αυτά που σου λένε. Αλλάζει λοιπόν το φορολογικό σύστημα. Όλα αλλάζουν μεγάλε, όλα αλλάζουν. Το μοναδικό που δεν αλλάζει είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια δεν έχει κανένας ίχνος αξιοπρέπειας πια Μάλιστα Θυμόσαστε εκείνον το χατζιμαρκάκι Το που εδώ Και τον βγάζαν έναν ε, Γερμανοτραφή Του Ευρωκοινοβουλίου της Γερμανίας ε, Αντιπρόσωπο Θα ηγηθεί πολιτικού σχήματος στην Ελλάδα Τι σας έγραφα προχθες το Αρθράκι Ο κάθε πικραμένο κάνει κόμμα στην Ελλάδα Λοιπόν και όπως το έγραψα παλιά Λέγαμε έλα αγάπη μου να κάνουμε έναν Έλληνα Τώρα θα λέμε έλα μόρει, να κάνουμε ένα κόμμα Οι πάντες κάνουν κόμμα Και θα κάνει κόμμα και ο Χα Χατζημαρκάκης ε, Ζητάει ε, λεφτά από τη Γερμανία Για την πατρίδα του Την Ελλάδα Κατάλαβες Ο υποταχτικούλης Με λεφτά, λεφτά Τα πάντα είναι λεφτά Και τα λεφτά που τα βρίσκουμε Τα δανειζόμαστε από τους Κατακτητές μας Τα δανειζόμαστε από τους ε, Τσιφλικάδες μας Που αυτή τη στιγμή είναι οι Γερμανοί Να τος λοιπόν και ο Χατζημαρκάκης Με κόμμα Τώρα βέβαια εσύ Δώσε βάση στην πενιά Αν λέμε ένας γείτονάς σου, σου έχει πάρει παρανόμο το μισό οικόπεδο Υπάρχουν και τέτοιες ιστορίες Δεν μπορείς να το διεκδικήσεις νομικά Αν χρωστάς έστω Και ένα ευρώ στο χαράτσι της ΔΕΗ Κατάλαβες στα ψηλά γράμματα του νέου νόμου που ανατρέπει αυτόν που ήσχε μέχρι χθε, με τον οποίο ήταν διαχωρισμένο το δικαίωμα της ιδιοκτησία σου με τις φορολογικές σου επιχρεώσεις, είναι περασμένο. Με απλά λόγια σου αφαιρούν την ιδιοκτησία με το έτσι γουστάρω καταργώντας το δικαίωμα να επικαλεστείς τη δικαιοσύνη. Αν χρωστάσεις το και ένα ευρώ από το χαράτσι της ΔΕΗ δεν μπορείς να πας στην ελληνική δικαιοσύνη να διεκδικήσεις αυτό που απόκτησες που απέκτησε με υδρότα το σπίτι, το οικόπεδο, τι σου πήρε, λέμε τώρα ένα, είπαμε ένα παράδειγμα, ο γείτονας. Με καταλαβαίνει. Με, με πιάνεις, τι κάνουν οι άνθρωποι την ώρα που εμείς χασκογελάμε με τους λιάπιδες τους ε, τσάπηδες και, τον, ε, και όλα αυτά τα καθηκάκια της κοινωνίας. Αυτά κάνουν πίσω από την πλάτη. οπότε θα πας και θα σου πούνε: Όπα, μεγάλε, δεν έχει δικαίωμα να πα στην ελληνική δικαιοσύνη. χρωστάς, χαράτσι, φόρο αλληλεγγύης, Πώ αλλιώ τον βάφτισε ο Βενιζέλος και η παρέα του. παιδιά δεν έχω, δεν βγάζω φρίκριμα. Δεν μα ενδιαφέρει, κόψει το λαιμό σου. Dead last goodbye to their mother in those λοιπόν, Ελληνάρα μου, ε, να τελειώνουμε. Ορίστε, παρακαλώ. Ε, ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή τα πάντα είναι χρήμα και η Εθνική Τράπεζα. Ε, είναι εθνική τράπεζα Της Ελλάδος ναι μη μου τη Της Ελλάδος ε, Ζητά Ζητά ουσιαστικά να μην μείνει τίποτα όρθιο Στην ελληνική Χλωρίδα και Πανίδα Για να αναπτυχθεί ο τουρισμός Τα πάντα είναι χρήμα θα στουτι, θα, Ρε παιδί μου θα είσαι με τον τουρισμό άρχοντας Τέλος Η ανεκμετάλλευτη ελληνική γη όπω την ονομάζει η εθνική τράπεζα Μπορεί να φέρει Στα ταμεία 8 ευρώ Βέβαια σας είχαμε αναλύσει από εδώ πέρα το θέμα του επιφανιούχου Σας είχαμε αναλύσει όλες αυτές τις ιστορίες Και πως ό,τι αγοράζουν αυτοί πια δεν θα υπόκειται στους ελληνικούς νόμους Αλλά οδείς δίδει σημασία Ορίστε παρακαλώ ναι. Ναι, ναι. Πήρε 14 δις ε, Οι εθνικοί τότε με τα, που μεράζαν τα λεφτά Και οι άλλες πήραν δις δις δις Και θέλει και άλλο 8 δις από την εκμετάλλευτη oh, Ναι το, η, η πλάκα ξέρεις και είναι φίλε μου Ότι ο ελληνικός λαός Με τις φυσιές του Ναι έτσι σου λένε οι πολιτικάντητες Έδωσε αυτό τα δις στι τράπεζες Και τώρα Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι του λαού Αυτού του λαού που τον κυνηγάνε οι ίδιες οι τράπεζες Εδώ λοιπόν δεν είναι σχήμα οξύμορο Είναι τρέλα, είναι ζούρλια Είναι, είναι, είναι ε, σαντάρισμα Κατάλαβες Αυτά τα που μοιράσαν τότε στις τράπεζες Γι' αυτό και οι τράπεζες είναι του τουμπλαούπια Είναι κρατικές λένε διάφοροι Οι ίδιες τράπεζες λοιπόν Κυνηγάνε Τον ίδιο το λαό στον οποίο ανήκουν Κυρία μου και κυρία μου να τελειώσουμε για σήμερα ε, Λέγοντας πως οδεύουμε σιγά σιγά για τον ευρωπατριωτισμό και για τον ευρωστρατό και τυχαία δεν θα ξεκινήσει από την προεδρία της Ελλάδας στην Ευρώπη. ΕΕ. προσέξτε η Αλβανίδα Υπουργό Άμυνα και ο Υπουργό Αβραμόπουλος συναντήθηκαν στην Αθήνα για να υπογράψουν σύμφωνο Άμινας Άμυνας Ελλάδας-Αλβανίας ενόψη της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρώπη. ΕΕ. Τη λεπτομέρεια που είπαμε χθες που μας μετέφερε ο φίλος ότι 7,5 χιλιόμετρα μέσα στο ελληνικό έδαφος οι Αλβανοί τη, τη, ε, λένε γκρίζα ζώνη και απαγορεύεται στους Έλληνες σε ελληνικό έδαφος να μένουν μετά τις 4 το απόγευμα αυτή η ιστορία είναι μάλλον λεπτομέρεια για τους Αβραμόπουλους της ζωή μας και... Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος Έχουμε εθνική κυριαρχία με ωράριο Δυστυχώς Τα πράγματα έτσι είναι Δυστυχώς είναι πολλοί Οι παλαμακιστές τους Ασυνείδητα ή ενσυνείδητα Και δεν υπάρχει Γλιτωμός Από πουθενά Επειδή Φτάσαμε στο τέλος Και επειδή σα. Ε, σας Βάζουμε και ένα τραγουδάκι στο τέλο κάθε εκπομπή. Σήμερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα οποία πια δεν παίζονται στα ραδιόφωνα, καλά για τι τηλεοράσει δεν συζητάμε και θα φάβουν πάση θυσία. Το ακούμε και επανερχόμε. Είναι μια σταλιά Κάτι απ' τα παλιά Και κάποιο πάθος μου τρελό Και κάποιο πάθος μου τρελό Στο θολωμένο μου μυαλό Το θολομένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού Του λέω αλλού και τρέχει αλλού Με κάνει και παράλληλο Με κάνει και παράλληλο Το θολομένο μου μυαλό Στο λωμένο μου μυαλό του σεφιάλτες τραγουδό, κι αν σα επίκρα να ω το πάθο του τρελού. Φταίει το πάθο του τρελού, του θολωμένου μου μυαλό. Αυτά για σήμερα κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Στους 101,5 στο Radio άρτα. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του καναλάρτου <Συλίες> Κυρίες μου και κύριοι Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή Και για τις πραγματικά Πολύ ουσιαστικές και εύστοχες παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε Πάντα πολύ καλά Μα πολύ καλά Για και χαρά σας Τον koma fm Stereo.